28. μάθημα. Στο Ατμόπλιο Από εδώ το βαπόρι για την Αίγυπτο κύριε Να έχετε έτοιμα τα διαβατήριά σας παρακαλώ Ναι, αλλά οι αποσκευές μας Είναι εντάξει Θα βρείτε τον αχθοφόρο με τις αποσκευές σας στο κατάστρωμα Να μείνουμε πάνω στο κατάστρωμα ή να κατεβούμε κάτω Ξέρω κι εγώ Εμένα μάλλον με πειράζει η θάλασσα και σήμερα ξέχασα να πάρω τα χαπάκια για την αυτεία. Άμπα, μη σε νοιάζει. Η θάλασσα είναι ήσυχη σήμερα και θα περάσουμε καλά. Θα φέρω δυο ξαπλωτές πολυθρόνες να καθίσουμε εδώ στον ήλιο. Καλά, όπως θέλεις. Μην τα βάλεις όμως μαζί μου, αν με πιάσει η θάλασσα. Α, να ο αχθοφόρος μας. Άφησε εδώ τις βαλίτσεις μου, παρακαλώ. Ταξιδεύεις συχνά? Όχι, πολύ λιγότερο από άλλοτε Αποφεύγω να διασχίζω το κρίτικο πέλαγος Δεν αντέχω Φάνηκαν κιόλας οι ακτές της Αιγύπτου, βλέπεις? Να εκεί κάτω Ναι Τότε λοιπόν να αρχίσουμε να ετοιμαζόμαστε για την αποβίβαση Ελπίζω να μην χρειαστεί να ανοίξουμε τις βαλίτσες μας στο τελωνίο Α, δεν ξέρει καμιά φορά τι γίνεται Έχετε να δηλώσετε τίποτα. Καπνό, καινούρια ρούχα. Όχι, δεν έχουμε ούτε καπνό, ούτε αφόρετα ρούχα. Ανοίγετε αυτή την βαλίτσα σας, παρακαλώ. Χμ, hm. ασπρό και μεταχειρισμένα ρούχα. Εντάξει, πηγαίνετε. Ο άλλος, παρακαλώ. Εδώ εξετάζονται οι αποσκευέ που στέλνει κανεί με το σιδηρόδρομο. Όχι, μόνο όταν φτάσατε στο Κάιρο.